Γιατί έτσι η γονά μας τάξει Ναι, αυτή ήταν η στοίχη του Βάρναλη και η μελοποίηση από του χειμερινού κολεμιτές Αυτό το τραγούδι τώρα δεν έχει ότι το έχει πρωτοποιεί ο Παράλλης Σε πίση του σπανού και το θυμάμαι ότι το αγαπούσε εκείνο το κομμάτι Αυτό να το βρω Ε, το έχω από τον Καρέα. Θα το βρω εγώ ποιος. Αλλά επειδή ήθελα να βάλουμε κάτι πιο έτσι, ξέρεις, καινούριο, γιατί και τώρα παιδιά μελοποιούν ποιητές και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, μουσική. Εκείνους τους ποιητές. Ναι, εκείνους τους ποιητές. Δεν βγαίνουν πια ποιητές. Τι ξέρω. Επό αυτό που έλεγε ο Ξηλώρης, ποιο ήταν αυτό που προστάφερε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσει ένα ποιητή. Ναι. Ο τι, η, τι φοβερή συνύπαρξη τότε θυμάσαι Ξυλούρης Ρίτσος ε, Στο καπνισμένο τσουκάλι Πολύ ωραία δουλειά ναι, Πολύ ωραίος δίσκος Ή, Τι θες να πούμε τώρα Για ποιον θες να πούμε, θες να, πούμε ε, να σου πω για το Βάρναλι Το ξέρεις ότι ο Βάρναλι έφυγε πηγή στο Παρίσι και παρακολούθησε μαθήματα εκεί φιλολογίας και φιλοσοφίας και αισθητικής. Εκείνη την περίοδο στο Παρίσι ήταν που προσχώρησε στο Μαρξισμό και αναθεώρησε τις προηγούμενες απόψεις του για την ποιήση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό, λέει επίπεδο. Καρπός αυτής της στροφής στάθηκε ένα ποίημα, ο προσκυνητής. Το καλοκαίρι του 1921 το φως που καίει γράφτηκε στην Έγινα και εκδόθηκε αργότερα στην Αλεξάνδρεια όχι με το όνομά του το κανονικό αλλά με ένα ψευδώνυμο Δίμος Τανάλιας και το 1922 δημοσίευσε τους Μοιραίους στο περιοδικό Νεολαία και μετά βέβαια λέει ότι δίδαξε σε διάφορα σχολεία κλπ και μετά το 40 τόσο που έλαβε, που έλαβε μέρος στην εθνική αντίσταση, στην κατοχή και το 1956 τιμήθηκε από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και το 1959 πήρε το βραβείο Λένιν, είχε τιμηθεί με το βραβείο Λένιν Αυτά τα λίγα για τον Βάρναλη Έχει σημειρέωση Βέβαια, βέβαια έχω μοιραίου. Μπροστά μπροστά του έχω. Με στην υπόγεια την ταβέρνα. Με καπνού. Και βέβαια του... ακούμε τον πάνω κατράκι τον εξαιρετικό να το απαγγέλει. Η Όλη παρέα πήραμε ψε. Εψε σαν όλα τα βραδάκια να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο και κάπου ευτιούσε κατά γης. Ω, πόσο βάσανο μεγάλο το βάσανο είναι της ζωής. Όσο κι ο νους αντιραννιέται, άσπρην η μέρα δε θυμιέται. Ήλια και θάλασσα γαλάζα και βάθος τάσο του ουρανού. Ω, τη αυγή κροκά τη γάζα γαρούφαλα του δειλινού. Λάμπετε, σβήνετε μακριά μα, χωρί να μπείτε στην καρδιά μα. Φταίει το ζαβό το ριζικό μα, φταίει ο Θεό που μα μισεί, φταίει το κεφάλι το κακό μα, φταίει πρώτα απ' όλα το κρασί. Ποιο φταίει? Ποιο φταίει? Κανένα στόμα δεν τούρε και δεν το πει ακόμα. Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε πάντα εμείς κυφτοί, σαν τα κάθε φτέρνα όπου μας έβρι μας πατή. Βιλή, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Νηποι υπόγεια την αβέρνα με σε καπνούς και σε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα, όλη παρέα πίναμε βρισιές, απάνω στρίκλιζε η λατέρνα. Παρέα πει να με ψες, ε, ψες όλα τα βραδάκια Να πάνε κάτω τα φαρμάκια Έξες αψαν όλα τα βραδάκια Να πάνε κάτω τα φαρμάκια φιγγόταν ένας πλάις στον άλλον και κάπου ευθούσε κατά γης. βάσανο μεγάλο ο βάσανο είναι της ζωής. Ό, πόσο βάσανο μεγάλο μάσα νοήν εκ της ζωής. Όσο κι να τυρανιέται ας πριν η μέρα δε θυμιέται. Όσο κι ο να τυρανιέται ας πριν η μέρα δε θυμιέται. Γαλάζια και πάθο, θασο του Ότι σ' αυγεί γάζα, γαρουφαλά του δίλινου. Ότι σ' αυγεί γάζα, του δειλινού. Lambetes vine μακριά μα, χωρί να πείτε σπίκα πιά μα. Λάμπε μακριά μας χωρί να πείτε σπίκα κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαράξη. Χάθηκε η ζωή μου φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμοι κατζάμια και ανιστόροι τους εμίβασμους. Ωραία. Κι άλλο σου δίνε νελιά μου δίνει Έτσι βασίρα. πέρασες γραμμή Της γειτονιά στα καπελιά όταν περνάει Στοίχους Φαράφωνος ξυπνάει Σα αγαπήσανε στον κόσμο Βασιλιάδε πίτες Κι ένα Με Από το music heaven, τον verde και του Την κροθιά, Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα. Καλά, καλά στο Αυτό το τελευταίο στίχος της στροφή όμως γιατί δεν τη βάλανε στο τραγούδιο, θέλανε να ξέρω το Διλίμιρέι έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα πίνουμε με τη γρασί. Ποιος ξέρει τώρα, ο μαέστρος μπορεί να θεωρήσει ότι τραβάει πολύ μπορεί, δεν ξέρω. Είναι, ό, όλη η ουσία είναι εκεί πέρας δι, Διλίμιρέι και άπουλιατάμα. Για να και το... διαβάσουμε και το πείμα Θοδωρά. <σχει> <σχει> και και μια άλλη στροφή νομίζω που λέει Στο παλαμίδι ο γιος του, όχι, του ενώ ο χρόνια 10 δέκα παράλλητος, ίδιο στοιχειό, το άλλο γυναίκα, στο σπίτι λιώνει αποκτήκιο. Στο παλαμίδι ο γιο του μνάζει και η κόρη του γεύρη στον Γκάζι. Έτσι. Να σου πω, βρει να μας απαγγείλεις κάτι που τα λες τόσο ωραία. Το ξέρεις και... ότι η μπαλάντα του Κυρμέντιου είναι πάρα πολλέ στροφές. Το άκουσα από τον Κώστα Καζάκο ψάχνοντας και είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Ε, η μπαλάτα του Κιρμέντιου είναι ένας εργάτης που αφηγείται τη ζωή του που την περιγράφει και όλα αυτά που βιώνει Δεν το είχα καταλάβει ότι είναι αυτό το, το story του τραγουδιού γιατί έχει ένα απόσπασμα μόνο στα τρεις Θα μας διαβάσει κάτι Να βάλω ένα τραγούδι να βρεις να μας διαβάσει κάτι Κάντο μου, σαν χάρη ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να. Ψάξε βρες ένα τώρα, τώρα έτσι, αυθόρμητα. Καριωτάκι, δεν ξέρω τι θε. Δικό σου, γιατί γράφει κι εσύ. Ό,τι θε. Αρκεί να ακούσουμε κάτι να μα απαγγέλει. Που έχει τόσο ωραία εκφορά. Λόγο. Του βάλα ροή, τι αυτό, από το δημοτικό. Όχι, όχι, δεν θα μου το πει τώρα. Θα βάλω ένα τραγούδι και μετά. Θέλω να μπει στο mood τη απαγγελία. Οκ. Κρουγορια παραγγείλα να είναι καλό παιδάκι Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και στο παραθυράκι Γιατί στα σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει Και με στα δάκρυα τη κοιτώ. Όλοι σαν σα φευγόρια, σα ρεμπατιέ, και στον κόσμο αυτό τα καλοκαίρια τα χάσα και έφτασα στο χειμώνα σαν το καράβι που άνοιξε, τα κι άλλα ριεύει θώρο να χάνουν τις και ο κόσμος λίγο σπεύει Γεια σας παιχνίδια, για σας γαματιές, για σας φίλια και για σας ανδαλιές, για σας η καφέ και η ξανφυγιαλή, για σας η γορκή παντοτιμή. Και τώρα θα απολαύσουμε το Θοδωρή σε ποιο πήμα, Θόδωρα. Ε, Σοφία, μην πάρεις να μου χαλάσεις το είμα της. Εγώ Ναι ναι. μουστάκι που πάζω λέει καρενπέτκα για το... Ναι, αυτά, θα... θα... θα... θα... Α... Α... θα... θα... θα... πες μας ποιο πήμα θα μας πεις. <συγγγγλυς> ε, δεν μπορώ να δράσει. Δεν έλα τώρα, θα μας πεις δύο στροφές, έλα. Αλλά να σου πω αυτό το πολύ που μου άρεσε, σου λέω, παλή, είχα Ο Βαλαρότη ήταν ένα που έγραφε τα έπι του 21. Αλλά ήταν έτσι πολύ λυρικό και παρουσίαζε ωραίε εικόνε. Ξεκίνησε λοιπόν ένα πείμα του Κίτσου και έλεγε Καθοστέκει στην άκρη του Βράχου. Το γεράκι σαν είναι και κοιτάζει με ματιά αναμένο με στα σύγχραφα. Κάτι να ειδεί, ξετροχίζει τα μαύρα του νύχια. Τα φτερά του τυνάζει στα γέρη, και η καρδιά του ανάφτει και χέρι, γιατί έμαζε στο να πει έτσι ο Κίτσου στην άκρη του Βράχου και ορθώ και τριγύρω κοιτάζει. Δε μουσεί τι είναι εκείνο που στάζει από τα μάτια του που είναι φωτιά. Και συνεχίζεται αυτή η ιστορία και περιγράφει την ιστορία ενό αντάτε, κλέφτη τέλο πάντων, που έχει απαγάγει την αγαπημένη του ο Σουλτάνο, και αυτό μπαίνει, δίνει μάχη τέλο πάντων, να σφάζει όλου του Τούρκου. Μπαίνει στη σκηνή του Σουλτάνου να πάρει την αγαπημένη του, την οποία όμω έχει σφάξει πιο πριν ο Σουλτάνο, και αυτό την παίρνει αγκαλιά και διαβαίνει, α πούμε, στο λαγκάδια, κοιτάω, και τελικά για τους ίδιους σκελετούς μετά από χρόνια με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο στήθος ε, Εγώ, πέρα από την ιστορία που την ακούω, αρχικά να σε χειροκροτήσω για την Απαγγελία και να σου πω ότι η πάρα πολύ όμορφα και επιμένω δηλαδή, βεβαιώνω ότι έχει εξαιρετική εκφορά λόγου, αλλά δεν κομπλάρω, θα συνεχίσω την εκπομπή, έχει υπόψη σου, και θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι για την Απαγγελία που μα έκανε και μα χάρησε. Πίση ελίτη, μουσική Παπαδημητρίου. Ja, ik Θόδωρα, λένε τα παιδιά εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο που το λένε και δει νέα παιδιά όπως ο Τρελάκιας να υπήρχε σε μία μόνιμη βάση, μια εκπομπή που να αφορά την ποιήση, τη μελοποιημένη και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που γεννάνε οι ποιητέ και οι μουσικές ε, και θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραία ιδέα να το δούμε αλλά μέσα σε αυτή την δραστηριότητα να συμπεριλάβουμε και τη μέρη η οποία μέρη επειδή λέει λέει για τους άλλους αλλά ποτέ για τον εαυτό της έχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, έχει διαβάσει πάρα πολλά πράγματα και είναι γνώστης πολλών πραγμάτων. Ε, θα μπορούσε και επίση βέβαια θα μπορούσε να γίνει συνεργάτης μια τέτοια προσπάθειας, τι λες πολύ καλή ιδέα. Τώρα για να πούμε την αλήθεια, όλη η δουλειά εσύ την έκανε. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσύ ισού η έμπνευση. Και... Μην το, <laughs> το, μη το, μη μη το ό, συζητήσουμε αυτό τώρα. Εάν δεν έδινε την ιδέα, δεν θα γινόταν όλο αυτό το πράγμα. Δεν δεν σε τόσε μέρε όμω να περιχθεί και να χάσει τόσε ώρε, εγώ το λέω ότι. κακώ βέβαια γιατί είναι αντιεπαγγελματικό. Θα μ' άρεσε να κάνω αφιερώματα. Περαιτά καλά. Τώρα. Το βλέπω έτσι τελείω χα... και... χαλαρά το ραδιόφωνο. Ούτε καν λίστα δευτεά. Χαλαρά ήταν και αυτό βρεθώ μου Χαλαρό ήταν. Εσύ δίνει τι ιδέε και εγώ με τη Μαρία θα φροντίζουμε να τι υλοποιούμε. Ε, Ο καθένα το μετερίζει του. Όλοι συμβάλλουν έτσι. Και γεννιέται ε, μια ε, εκπομπή. Για πε τώρα, κάτι θέλει να πει. να γυρίσω πάλι στον Νίκο Κάτσον. Να αναφερθούμε λίγο στην ταινία Rebetikum. Επειδή έχει σταθεί σταθμό αυτή η ταινία νομίζω, τις και νομίζω είναι από τι καλύτερε ταινίε θεωρώ ότι μαζί με αυτή την ταινία ουσιαστικά να αναβαθμίζεται και να αναγεννιέται το, το ρεμπέτικο τραγούδι. Εγώ την έχω σε DVD, α ήμουν μια φορά το μήνα τουλάχιστον εδώ το οπωσδήποτε. Έλα ρε, τόσο κόλλημα έχει φάει. Δεν ήθελα να χαλαρώσει έτσι, κάθομαι από τη Καλά, Λε... και εγώ την έχω δει δύο-τρει φορέ, αλλά μια φορά το μήνα όχι. Εντάξει, τόσο πολύ. Εντάξει έχω την τρελά. Σου λέω να βλέπω ταινίε που τσέχουν να διάλεξουν. Δεν το κάνει. Τη λέω ότι την είδα μια φορά την δεν την ξαναδώ. Ναι. Κάτι Άρα, σου ναι. κάνει, ναι. Κάτι σου αγγίζει προφανώ. Άκουσα και του βλέπω παλιέ ταινίε, ελληνικέ. Καλά ήταν. Το φοβερό σε αυτή την ταινία Ρεθόδωρα. ξέρεις ποιο ήταν. Ακούγαμε καινούργια τραγούδια και νομίζαμε. Και όσοι ακούγαμε ρεμπέτικο, Λίγαμε ρε αυτά γιατί δεν τα πετύχει. Του κάτσου. Πότε δε... Και μετά μάθαμε ότι ήταν γραμμένα τότε. Ε, ε, αυτό ήταν το εξαιρετικό ότι ο, ο Γκάτσος και ο Ξαρχάκος κατάφεραν να, να πούνε στο κλίμα γίνεται στις εποχές να το παρουσιάσουν. Γιατί έκανε και άλλες ταινίε, ήταν και το Μενόρα της Αυγής αλλά δεν είναι αναπαρασυτούς. Όχι, το... αυτή ήταν αυτό που λες η μεγάλη επιτυχία του Ρεμπέτικου. Μεταφέρθηκαν εκεί οι άνθρωποι εντελώς. Ε, δεν ξέρω όμως. Είναι πιστή η αυτοβιογραφία της ε, Μαρίκας Νίνου. Από τι ξέρω, ναι. γιατί διάβαζα πρόσφατα μαζί με τη Μαρία Και διαβάσαμε και εδώ στα παιδιά Κοίταξε, μπήκα για μια έκτακτη εκπομπή για να μην παίζω κουκουβάγω συνέχεια Και μου λέει η Μαρία, είναι η επέτειο σήμερα της Νίνου, σαν σήμερα Και από το τίποτα αρχίσαμε να διαβάζουμε για τη Νίνου Και τελικά, ναι, πάρα πολλά στοιχεία, Είμαι όλα σχεδόν, είναι αλήθεια Ήταν πολύ αματηρή η σχέση αυτή Ήταν σχέση μίσους και έρωτα Ως. Έφευγε αυτή δύο-τρία χρόνια Επέστρεφε Ένα πράγμα δηλαδή Ναι ήταν Ήτανε βασισμένη σε Πραγματικά γεγονότα Έτσι ήταν Μου είχε πει να σου βρω ένα τραγούδι Από την ταινία ε. Του Δημητράτου Εξαιρετικό κομμάτι mm. Ήτανε ε. για αυτός το οποίο Για ένας άνθρωπος Ο Δημητράτος γίνει δηλαδή ακόμα Ναι, ναι, ναι, το ξέρω το Δημητράτου, από άλλη φάση θα σου πω. Και μάλιστα μου είχε πει ότι τότε που κάνανε την εγγραφή στο στούντιο δεν ήταν καλά, ήταν κλισμένος Του λέω που να ήταν και ανοιχτός δηλαδή, τι θα γινότανε. Ε, πάμε να ακούσουμε το Δημητράτου. Ποιος είναι ο τίτλος ε, Θόδωρα? «Της πικρές στα ξερανισιά. Weet je wat? sa misa Agape sa Ναι. ναι Πέρα από τα τραγούργια που ξέρουμε Μην έχει γράψει και άλλη ποιήση. Ναι βέβαια Πολλά έργα έχει γράψει Καλά και να μην είχε γράψει Πάλι είναι όπως και η Παπαγιανοπούλα αλλά... Βέβαια ε, το πρώτο πον. που εξέδωσε Ήταν ο Γάτσος Ναι το πρώτο που εξέδωσε ήταν το 1943 Ποιητική συλλογή Ο Αητός και μετά Το Αμοργός Το Πήμα το οποίο είναι μόνο 20 σελίδες η ποιητική αυτή έκδοση. Ε, να πούμε δύο λόγια για τον Κάτσο, γιατί είναι για το μόνο που δεν είπαμε. Ή είπαμε και δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω, νομίζω δεν είπαμε. Γεννήθηκε το 1911 στα Χάνια Φραγκόβρισης, στην Κάτω Ασέα της Αρκαδίας, όπου και εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. τι γυμνασιακέ του σπουδές τις έκανε στην Τρίπολη, όπου γνώρισε τα λογοτεχνικά βιβλία αλλά και τις μεθόδους αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών. Έτσι, στη συνέχεια, όταν πήγε στην Αθήνα, στη φιλοσοφική σχολή, ήξερε ήδη από μόνος του πάρα πολύ καλά αγγλικά και γαλλικά. Είχε μελετήσει τον Παλαμά και τον Σολομό που αγαπούσε ιδιαίτερα, το δημοτικό τραγούδι, όπως και όλες τις νεωτερίστικες τάσει στην ευρωπαϊκή ποιήση, Σε ηλικία πολύ μικρή βέβαια αντιλαμβάνες τώρα ήταν 20. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του... και άρχισε να έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής. Πρωτοδημοσίευσε τα ποίηματά του μικρά σε έκταση και με κλασικό ύφος... σε περιοδικά όπως τη Νέα αιστία, το 31, το περιοδικό ρυθμός το 33... και την ίδια περίοδο έγραψε κριτικά σημειώματα στα περιοδικά μακεδονικές μέρες, ρυθμός και νέα γράμματα για τον ποιητή τον Κωστή Μπαστιά και την ποιήτρια Μυρτιδιώτησα και τον Θάνο Καστανάκη. Αυτό ήταν έτσι ένα μια μικρή αναφορά σε στοιχεία να ενημερωθούμε λιγάκι για τη ζωή του και τη γέννησή του όμως. Καλύτερα για τον Νίκο Γκάτσο θα μας τα πει ο Μάνος Χατζηδάκης όπου η φιλία που τους ένωσε ήταν στενή, πιο στενή δεν γινότανε. Και βέβαια από ό,τι λέει ο Μάνος υπήρξε και ο μέντοράς του, τον θαύμαζε απεριόριστα τον Γκάτσου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα πόσπασμα από μια συνέντευξη του Μάνου Χατζηδάκη και μετά σε ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Κλεάνθη σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και πίεση του Γκάτσου. Το τραγούδι είναι μια σύνδεση άρρηκτη της μουσικής με τον στίχο. Το τραγούδι βασίζεται στη λέξη, όχι τη φθαρμένη, αλλά την ανανεωμένη με την αρχική της δύναμη. Καταλαβαίνετε βέβαια πως δεν θα επιτύχανα ένα αξιόλογο αποτέλεσμα στο τραγούδι μου, αν δεν είχα την τύχη από νέος να διδαχθώ και να συνεργαστώ με αληθινούς ποιητές σαν τον Ελίτη, τον Γκάτσο, τον Σεφέρι και όχι με διεκδικητέ του τίτλου του ποιητή. Ο Γκάτσος είναι μεγάλο δάσκαρος και αληθινός ποιητής. Το τραγούδι μαζί του έγινε λαϊκό γιατί οι λέξεις του έχουν λαϊκή καταγωγή. Αλλά η σύνθεση των λέξεων και μετά η απομένα σύνθεση των ήχων φέραν σαν αποτέλεσμα ένα τραγούδι όχι εύκολο και όχι για να ικανοποιήσει λαϊκές συνήθειες. Η έννοια του λαϊκού δεν κολακεύει κατανάγκη του τους και τους δίχως ευαισθησία λαϊκούς. Ακόμα και η συλλαβή στο στίχο του γκάτσου έχει την παντοδυναμία της αρχικής τη καταβολής. Γι' αυτό και η μουσική σύνθεση απαιτεί γνώση, επίπονη εργασία και ανάλογη ευαισθησία για να μην γίνει το αποτέλεσμα ατραγούδιστο. Τέλος, στον κάτσο οφείλω τον λόγο υπάρξιος του τραγουδιού μου εκτός από τον λόγο του μέσα στο τραγούδι Ωρα όχι δε θα πω το νε, ορα φίλε μακριναι, Πως να δεχτώ άλλη στη στοργή, πως να δεχτώ μάνα μου είναι η γη. Πώ να αρνηθώ τη ζωή στο φω, το ξανθώ. Αχούρανε Κάθε δίληνο κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό. Και ακούω μια φωνή, Καμπάνα γιορτινή να με παρακεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκο τα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά Ουράνε, όχι δε θα πω το ναι Ουράνε, φίλε μακρινέ, πως να δεχτώ Πώ να δεχτώ, Μα να μην ηγεί, Πώ να αρνηθώ τη ζωή. Στο φω το ξανθό, Αχούρα νε, πονε μακρινέ. Κάθε δίληνο, κοιτώ τον ουρανό, το γαλανό και μια φωνή τρελή σαν θα και απειλή κοντά της με καλή Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί εκεί εκεί πουτάζει ωκεανούς κομίτες φωτινούς και ό,τι βάζει ο Ουράνε, όχι δεν θα πω το ναι Ουράνε, Ηλε, μακρινέ, πώ να δεχτώ όλη σαν στη στοργή. Πώ να δεχτώ, μα να μην Πώ να αρνηθώ τη ζωή στο φω, το Αχουράνε, πόνε, μακρινέ. Εξαιρετικός ο ε, Και ο Γκάτσος Και νομίζω ότι είναι καλύτερο από το Αυτό <laughs> το... είχε πει Λέκας Ναι και επειδή θέλω να είμαι αμερόληπτη Και είμαι κυρίως με τους δικούς μου ανθρώπους Δεν μπορώ να τα ακούσω από το Λέκα Όσο και αν φαίνεται αυτό κάπως Δεν ξέρω, εγώ το λέω μέσα από την ψυχή μου έτσι Χωρίς να σκεφτώ κάτι Θα δω να σε ερωτήσω κάτι αδιάκριτο Γιατί όπω ξέρει είμαι πειραχτήρη Πάλι αδιάκριτο Δεν βρεθώ τώρα, ελάσε. Όλες τις φορά τα βγάλω σήμερα. Κάτσε να γράψει και Αδιάκριτο, διακριτικά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις γράψει, θα μου απαντήσει ειλικρινά όμω, Σ' εμπνεύσει γυναίκα να τις γράψει πείμα. Έχεις γράψει πείμα σε γυναίκα και να τις το έχει διαβάσει. Όχι, ε. Κάτι γράψει μικρό, αυτό. Όχι, είναι... αλλά μετά έχει γράψει. Ναι, είχα γράψει. Να τώρα που θυμήθηκα, είχα γράψει κάτω στο στρατό. Είχα κι εγώ έναν μέντορα και στο στρατό. Ήταν ένα τύπο, να φανταστεί. Ήταν 40 χρόνια, είχε έρθει μόνο πολύ. Λοιπόν, είχα γράψει ένα στοιχούργημα, ένα τερατούργημα. Πηρέγραψα από την κατάσταση τώρα. Και, και του το έδειξα να μου πει τη γνώμη του. Αυτό μου είπε μια φάση, και δεν ξέρω με ποιον ήταν όμω, με ποιου του ποιητέ δεν θυμάμαι. Λήξε κάποτε. Ε... Ένα νέο ποιητή, έστειλε τα πείματα του στον Κωστή Παραμάνω, νομίζω, το Σωρομό, δεν θυμάμαι. Με κάποιον, δεν είναι μεγάλο τη εποχή του, και του, του πήρε τη γνώμη του. Και του είπε αυτό, έστειλε τα φίλε μου, κοίτα να βρει τίποτα άλλο να ασχοληθεί, γιατί με την πείση δεν έχεις καμία σχέση. Αυτό ο ποιητή ήταν ο δισαστήτη τελικά. Σοβαρά <laughs> χωρίς με πιο έντεχνο τρόπο προσπάθει τον οποίο το ριστίχη ήταν αηδία τελος πάντων. Ναι, δεν, ναι, ναι. Μην απογοητεύεσαι κιόλας που θα σου πω εγώ τι είναι, συνέχισε. Εγώ έχω γράψει, έχω γράψει. Αυτό είναι ο σκύλος μου που δεν μπορώ να τον αποφύγω. Ε, ε, έχω εμπνευστεί, είχα για πολλά χρόνια μου όσο και ήταν η αιτία που έγραψα πολλά... Ποίηματα τα οποία μετά έγιναν τραγούδια βέβαια. Ε, το, το αντίθετο φύλλο υπήρξε για μένα πηγή έμπνευση. Σε πολλές φάσεις της ζωής μου. Δεν τρέπομαι να το πω. Ε, και ευτυχώς δηλαδή. Είναι οντρόπιση. ναι Σήμερα ε, άκου τι μου κάνανε λίγο πριν την εκπομπή. Είχε έρθει στο σπίτι η Ρεβέκα να κάνει πρόβα με τον Μιχάλη κάποια και βλέπω μπροστά στο γραφείο μου μία γλάστρα με χρυσάνθεμα δεν κατάλαβα ότι αύριο έχουμε πρώτη Μαρτίου αν δεν κάνω λάθος και είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης οπότε ξεκίνησε η μέρα μου υπέροχα με ένα μάτσο λουλούδια που μου φέρει η Ρεβέκα μου λέει να καλωσορίσεις μαζί με την εκπομπή που έχεις για τους ποιητές και την Άνοιξη και έτσι υποσχέθηκα θα, θα το αναφέρω Να καλωσορίσουμε την Άνοιξη, λοιπόν. Ρε. Πες μου τώρα, τι θες να ακούσεις. Να βάλουμε, τι θες. Βάρε, κάτι πιο ανάλαβο. Το Γιαρέμ, δεν είπαμε. Α, το Γιαρέμ, ναι, το ξέχασα, βρε, με την κουβέντα. Ελίτης να αφού. Ναι. Έλα, πάμε να το ακούσουμε. Είναι μικρούλη, ε, πολύ μικρό. Όχι, βρε. <σχειάζομαι> Αυτό δε λε. Ένα και πενήντα εννιά είναι. Με βασιλικό για ρέμ. Και διάομο ο για Τον κόσμο μα ήθεσαι φτιά για Και μπορώ να κέφερε σε κακό για Στη χώρα το παιδί για ρέμ. Μονάχο γιαρέ. μοιάζει με πουλί για Σε βράχο τέτοιο Ομορφιά για τον ήλιο σου εγώ, γιαρέ. Γιαρέ. Βασίλιο, κερί, γιαρέ. Γιαρέ. και εγώ για μα είπανε και σκόνη, Και χρόνοι και γυναικαπνό για ρεμ. Και σκόνοι και Μονάχα η σαν τηλεορά <τις αρινιά, σπαίσαι> Το σταχι, το ψαχτικό να ποτέ. <σπαίσαι> Βασιλικό γιαρέμοια γιαρέ. και βιώσιμο, στόλι ο Θεός, γιαρέ. Γιαρέ. Το κόσμο μάρκετ είναι πια γιαρέμοια. Γιαρέ. Και πόρτα και μεσέκα κόλια Στη χώρα, τώρα το παιδί γιαρέμοια. Γιαρέ. Μονάχα μοιάζει με πουλίγια Σε μπάχο, τέτοιο αντικό χριστέρι, χριστέρι Χριστέ Διακρίνω ένα άγχος, μην τυχόν του ψυχομπουκώσουμε με την ποιήση και, τη... και τους ποιητές. Α, εκ μέρους μου. Ναι. ναι. Όχι, το έχω αυτό. Δηλαδή, αν ακούσεις κάποια κουβίδα θα δεις ότι Μ αρέσει να αλλάξω τα κουμμάτια. Να μην ακούω τα συνέχεια αντρικές φωνές, η γυναική συνέχεια πολύ αργά κομμάτι Βάζα μία γρήγορο, μία αργό εκτός και αν πάει στο κεφάτο μετά πούμε, αλλά γενικά ναι μου αρέσει να το... Κοίτα, γενικά όλη η παραγωγή εδώ στο ραδιόφωνο κοιτάνε να είναι ευχάριστοι όσο γίνεται γιατί όπω είπαμε οι μέρε είναι γκρίζες ε, εντάξει, άμα το κάνει και εσύ πιο γκρίζο γίνεται είναι... άσχημο ε... αλλά όμως Θόδωρα, καμιά φορά χρειάζεται να... Ήπουμε ότι μπορεί να είμαστε έρεσ τέχνες αλλά πάντα Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο προκειμετικά. Δηλαδή, αν βάζω αυτά που αρέσουν μόνο σε μένα, καταρχά δεν θα έχει καμία ροή. Θα ακούσω από δημοτικά, αν το γυρίζω σε σκυλάδικα, θα ακούω και λομπεν, θα βάλω και ροκ. Αλλά έτσι θα τζινίσει ο άλλο ο ακρότη, θα φύγει, α πούμε. Ναι, μερικέ Κα... φορέ πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία τι περισσότερε και του άλλου χωρί να υποχρεωθεί. Α πούμε ένα παράδειγμα, γνωρίζει πολλού μουσικού. Κάποιοι από είναι απόλυτοι. Λέει ο άλλο, εγώ θα παίξω. Και να δουλεύει κιόλα. Εγώ λέει Σκυλά, εγώ δεν θα παίξω ποτέ. Δεν θα παίξω, χάσα τραγούδια. Τι χάσα τραγούδια, το άγαλμα του, του που δεν το παίζω εγώ. Yeah. Και αφού διώξει αυτό το μαγαζί. Δεν πάνε να το ζητάνε, λέει: αφού είναι το κομμάτι. Λέει, λέει, τι... τι πρόβλημα έχει να το παίξει κομμάτι. Δεν θέλω να το παίξω. Αλλά, ε... Το σέβεσαι. Άμα ο άλλο νιώθει έτσι, δεν μπορεί να το παίξει. Αυτό το είχε και ένα φίλο μου που μαζί ξεκίνησαμε. Μαθαίνουμε ξανά, ο παιδί αυτό μεταξελίχθηκε, είναι κορυφαίο. Που ήταν η φοιτητή Θεσσαλονίκη και δεν, δεν δεχόταν ε, τότε, να παραγγελθεί. Δεν μιλάμε τότε, θεωρούσε α πούμε παράδειγμα τα κομμάτια του Ιωνισίου ή του Αγγελόπουλου. Δεν τα παίζω. Μετά από χρόνια που ξαναβρήκα στη Σύρο, τον έβγαλε πήγαινε στα μαγαζιά και έπαιζε. Του τα Εσύ δεν είσαι να πού είσαι τόσο απόλυτο. Γιατί να μην το κάνω αφού ευχαριστώ τον κόσμο. Το κάνω να χαίρεται. Κοίταξε, γενικά δεν μπορεί να αγνοεί, ειδικά όταν κάνει ραδιόφωνο τον κόσμο, γιατί είναι το 50%. Αλλιώ δεν έχει λόγο ύπαρξη. Ε, δεν κάνει ραδιόφωνο. Ακριβώ, είναι μοίρασμα το ραδιόφωνο. Είναι Θέλει. Το έχει, ένας... έχει ένα αυτοκίνητο, έχει βαλιτέρμα ταχύενα, α πούμε, και ακούγεται σε όλη την πόλη. Να κάνει ραδιόφωνο αυτό. Είπα το σκυλάδι, κατέρμα. Από τη μικρή εμπειρία που έχω από το ραδιόφωνο, έχω καταλάβει και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, ότι το ραδιόφωνο είναι πομπό και δέκτη. Και το έχω γράψει κιόλα. Καμιά φορά, ο πομπό είναι πιο ασθενικό σε σχέση με το δέκτη. Δηλαδή, έχει τύχει να κάνω μια συγκεκριμένη εκπομπή και να, να, να παίξω συγκεκριμένα πράγματα και τα παιδιά να με κατευθύνουν σε κάτι καλύτερο, να μου προτείνουν δηλαδή. Κάποιες άλλες φορές ε, ο πομπός θέλει να πει κάποια πράγματα και εκεί πρέπει να τα πει. Πρέπει να τα πει, δηλαδή τα πράγματα είναι, δεν είναι η μαύρα ή η άσπρα, είναι ανάλογα, διαμορφώνονται ανάλογα τη διάθεση, την επικοινωνία, την επαφή Ό,τι όμως και αν κάνεις, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να παραβιάζεις ποτέ την αισθητική σου. Να μπαίνει στη διαδικασία του άλλου, αλλά όχι παραβιάζοντας την αισθητική σου. Γιατί τότε γίνεσαι μαριονέτα. Και αυτό προτιμώ να μου πει κάποιος δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, παρά να χάσω εμένα και αυτά Είναι, που εγώ πρέπει, νιώθω. Να σου απαντήσω μετά. Ωραία. Τι θες να βάλουμε. Θα βάλω ένα κατά νομίζω εγώ. Okay. Θα βάλω ένα του καριωτάκι σε μουσκή Θοδωράκη και το τραγουδάει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Υποθήκες». Όταν οι άνθρωποι... When οι am happy, I will not punish. I will never punish. I will never punish. I will Του αμπλόσου χάμου με μάτια κλίστα και κράτησε την νόη <συσίτια> <συσίτια> <συσίτια> Κάποιον κράτησε. Toch een mstik op, stopplaat. Koos, mijn vrees. Stopplaat, ik. Wat een Pues to oh tanh es mien te Don't <makes noise> Έχει ο ερευνητισμό. Γιατί οι άνθρωποι που ακούνε ραδιόφωνο θέλουν να χαλαρώσουν, Θέλουν να. Τι. Δεν το είχαν αυτό, θα έκαναν κάτι άλλο, θα πήγαιναν έξω. Είναι το, το τυφλό μέσο. Ακριβώ. Ο ερευνητισμό δεν γίνεται από έναν άτομο, γίνεται από δύο. Γιατί άμα γίνει από έναν είναι, είναι σαν τράπεζο αυτό. Πρέπει και να λαμβάνει τον άλλον υπόψη και να τον α, α, Κρατάς και Να του περνά τα μηνύματα που θέλει να περνά. Αλλά τότε θα γίνει με το να κρατήσει ένα ύφο, ξέρω εγώ. Κάτσε εδώ και άκου. Γιατί άμα δεν του πει αυτά που θέλει να ακούσει, θα τα βρει κάποιο άλλο. Όπω κάνουν οι χρυσαβίτε, α πούμε. Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για δε μηνύματα, α πούμε. Στη κατάσταση, α πούμε, ένα στου πέντε Έλληνε να ψυχεί σήμερα χρυσή Αυγή. <laughs> ναι, ε, καλά, αυτό άστο δεν θέλω να το συζητήσω γιατί πονάει πάρα πολύ, αλλά. Ε, Ε, δεν εννοούσα μηνύματα Τι μηνύματα να περάσουμε Ποιοι είμαστε να περάσουμε μηνύματα όχι. Απλώς μην κάποιες μην... φορές μπαίνεις μέσα Με μια διάθεση συγκεκριμένη Γιατί εντάξει Είσαι άνθρωπος έτσι Έχεις μια διάθεση συγκεκριμένη Θες να παίξεις ξέρω εγώ Πιο ακουστική μουσική και όχι χορευτική Δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να το παραγωνίσεις ε, ε, ε, το, δε, δε, δε ο, θα, Οι ακροατέ Έχουν ένα μοναδικό κριτήριο εγώ το βλέπω από τα παιδιά ας πούμε, να αντιλαμβάνονται ακόμη και πως νιώθεις. Και εάν αυτοί βρίσκονται σε ένα παρόμοιο mood, βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό εννοώ, ότι δεν πρέπει να, να παραγκονίζεις και την αισθητική σου και αυτό που νιώθεις, Σίκουρα. μπαίνοντας στη διαδικασία... Αυτό. αυτό. Εγώ όσο πω το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον τώρα το διάφορα εδώ πέρα. Δεν αισθάνομαι ότι θα ανέβω στο βάθρο μου και καθίστησης από κάτω να ακούσετε τι έχω να σα αισθάνομαι μπορεί να είναι και κακό αυτό και είναι αντιεπαγγελματικό ίσως αλλά ότι πάω σε μια ταβέρνα και είμαστε με παρέα, έτσι έχουμε τα μπουζικά για τις κεθαρίσεις και λίγα σε ένα τραγουδίδι σε ένα άλλο ε, γι' αυτό ζητάω και παραγγελίες και να συμμετέχει ο κόσμος χωρί να υπάρχει μα ναι αφού στηρίζεται στην επικοινωνία αν είναι ο άλλος πάει και βάζει και ένα CD μπαίνει εδώ γιατί θέλει να ακούσει την κουβέντα. Θέλει να ακούσει το καλό στον, το στο καλό, να ξεκουραστείς, Θόδωρα να τρως και να μην καπνίζεις μόνο. Τέτοια θέλει. Και αυτό είναι το τάτσι, το άγγιγμα το ανθρώπινο ή ανθρωπίλα. Όταν αφουγκράζεσαι και σέβεσαι αυτόν που ακούει, τότε νομίζω ότι όλα παίρνουν το δρόμο τους. Και αυτό που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η αγένεια. Δηλαδή είναι το ευαισθητό μου σημείο. Δεν μπορώ εκπομπές που είναι αγενεί, α πούμε οι άνθρωποι του. Και συμβαίνει δυστυχώς και αυτό, όχι σε μεγάλη, ευτυχώς περιορισμένο Αλλά είναι τόσο επικοινωνιακό και όμορφο που δεν χωράει ασκήμια τέτοιου είδους Να σου βάλω ένα τραγούδι uh -huh. Θέλω να σου βάλω ένα τραγούδι των Magic the με το Σοκράτη Μάλαμα Είναι της Γόγου η στίχη. και είναι uh -huh. το Εμένα οι φίλοι μου Να το βάλω en men hij fili ma En men muine, Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά Που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε των σπιτιών Εξάρχησαν να Εξάρχη, πατήσαν Μεταξύ των δύο μέτρων Κάνουν ό,τι λάχιστα Πλάσκα έτσι και κυκλοπεδιών Φτιάχνουν δρόμους και νόμους Διερμηνής σε καμπαλιστήμονες Επαγγελματίες επαναστάτες Παλιά, παλιά στήμα, τους λίγο και τα κατέβασαν Τώρα πίνουν κάποια και οι νόμους θα maar met een rollend rollend rollend rollend rollend rollend rollend rollend rollend Σύρματα Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα Στις ταράτσες παλιών σπιτιών Εξάρχεια, Βικτόρια, κάτι Κίζη Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια Τις ένοχές σας αποφάσεις συνευρίων Δανεικά φουστάνια Σημάδια από κάφτε περίεργες συγκρανίες Απειλητικές σιωπές, κολπίτινες Ερωτεύονται ομοφιλόφιλους, τριχομονάδες Καθυστέρηση, το τηλέφωνο Σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα date nome dai fi li muine ma bra e te u da Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουνε με μαύρο χρώμα Γιατί, γιατί τους ρυμάξετε το, το κόκκινο Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα Γιατί η δική, δική σας μόνο το μεγαλύψιμο κάνει, κάνει. Οι, οι φίλοι μου είναι, μάμε είναι μάμε μαύρα πυλιά Και σύρματα στο λαιμό σα Στα χέρια σας Οι φίλοι μου, οι φίλοι μου. Simaat en omega. Iemand die wil, moet ik maar vrij. Een klein, ijzer, moet ik maar dat. Olo, ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Ja, die luistert, Spaanje is pisanier.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 Είδε το στεναχώρησε το, το, το κρυσταλάκι. Uh, όχι, όχι. Εμένα μου δίνουν μια πολύ καλή πάσα. Καταρχήν πρέπει να σου πω: χαίρομαι που του δημιουργείται έμπνευση να κάνουν δηλώσει και προσωπικέ καταθέσει. Όπω ο Λουκά. Yeah, η... Θέλω να, να βάλει όμω uh, και ένα αισιόδοξο τη wow, αισιόδοξο Να ακούσουμε την ίδια την Και αν έχει το. θα έρθει καιρό να το χάρισει στη Μέρουλα. Ε, ναι, Λα, να το ψάξει. Αλλά πρώτα, επειδή πέρασε αρκετή ώρα χωρί να ακούσω μπουζούκι, θα βάλει και την Κιντιντάλη στο δίχτυ. Ναι θα τα βάλω όλα αυτά που λέει, αλλά πρώτα θέλω να πω κάτι ε, Μ' αρέσει που λέει ο Λουκάς ότι αυτό το άκουγα στο ράδι όταν ταξίδευα με το λεωφορείο Μ' αρέσει που λέει η Κρυστάλλο ότι τη στεναχωρεί η Γόγου ε, Και να σου πω τη δική μου άποψη Κρυστάλλο Λίγη αισιοδοξία δεν βλάπτει λέει ο Κούξ Είναι πολύ αισιόδοξη η Κατερίνα Γόγου παιδιά Εάν δεν δεις την αλήθεια και η αλήθεια είναι χαρά δεν είναι λύπη Είναι χαρά ό,τι και αν περιγράφει μια αλήθεια και μόνο το ότι είναι αλήθεια και είναι αληθινό κάτι που είναι σπάνιο και δυσέβρετο είναι χαρά. Όταν λοιπόν βλέπεις την αλήθεια δεν μπορεί παρά να κοιτάξεις να κάνεις το καλύτερο. Εάν λοιπόν αυτά που θεωρούμε μαύρα δεν τα έφυγε κάποιος δεν, τα, δεν μας τα έδινε να τα καταλάβουμε και να τα δούμε να δούμε και βαθύτερα πράγματα που μπορεί να έχουν πόνο, δεν θα ξέραμε την αλήθεια. Και έτσι δεν θα μπορούσαμε, πολύ από μας να ψάξουμε πράγματα και να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Εμένα αυτή είναι η απόψή μου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό που φαίνεται είναι. Πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο. Και γι' αυτό μου αρέσει κρυστάλλο εγώ Και τη θεωρώ, εντάξει, ίσως είναι κόντρα, αλλά τη θεωρώ... Όχι, δεν αυτοκτόνησε γι' αυτό. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτοκτόνησε από το αδιέξοδο της... και από την έλλειψη κατανόησης, που έδειχνε η ίδια πρώτα στον εαυτό της. Ε, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, Μαρία Μεγάλο. Δεν έχει σημασία όμως τι λέγεται και τι υπόνεται αλλά πώς το χρησιμοποιείς αυτό που υπόνεται Και αυτό που μπορεί να βγάζει πόνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάτι πολύ χαρούμενο. Εγώ Δηλαδή η κόπου δεν είναι χρώμα, το μαύρο. Είναι ωραίο το χρώμα το μαύρο. Το χειρότερο το γκρίζο, ή το, το άχρωμο. Το γκρί αυτό που λέμε λερωμένο χρώμα στη ζωγραφική, ναι. Ε, εσύ τώρα τι μου είπε να βάλω, κα... Μπουζούκι θε να ακούσει, τι θε να ακούσει. Το δείχτη, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Τι άλλο το δείχτη. Το θέλει από την Κέτιντάλη το δείχτη. Ναι, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε. Αρέσει αυτή η φωνή. Και σου μοιάζει κιόλα. <laughs> Ευχαριστώ. Κάθε φορά που άνοιγεις δρόμο στη ζωή Μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί Για την μπροστά σου πάντα πλώνεται να δει Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί Γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται να δείχτει Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστή. Κανείς δεν θα μπορέσει Να σε βγάλει. Μονάχο βρε στην άκρη τη κλωστή. Κι αν είσαι τυχερό, ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστή, καν ίσαι. Δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχο μπρε στην άκρη τη κλωστή. Κι αν είσαι τυχερό, ξεκινά πα. Έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο σφράγιστο κοιτάπι Άλλοι το λέν του κατοκόσμου πονηριά και άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη Κι άλλοι το λένε του καντωγκόσμου πονηριά Κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη Αν κάποτε στα βροχιά του πιαστή. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει Άθος, βρες την άκρη της κλωστής κι αν είσαι τυχερός ξέκινα πάλι αν κάποτε στα βροχιά του πιάστης κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει Μνάχος, βρες στην άκρη της κλωστή. κι αν είσαι τυχερός ξέκινα πάλι Τα του πιαστή. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει Μονάχος βρες στην άκρη τη κλωστή. Κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι Αν στα βροχιά του πιαστή. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστή μου Κι αν είσαι τυχερός είσαι κοινά πάλι Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να αυτοεκτεθούμε. Θόδωρα, θα μα διαβάσει κάτι, ε, Όχι, λέμε. Όχι. Ε, αυτό ήθελα να ακούσετε. Του το έγραψα ε, πριν στο Skype, στο chat και μου είπε, Όχι, δεν θα σα διαβάσω. Ωραία. Και εγώ θα δει τι θα σου κάνω τώρα. Ωραία, σαν καλή οικοδέσπο να καταφρασάσουμε να κάνω το πίτι τη φανφάρα εδώ πέρα. Χαίρετε τα παιδιά που πήγανε, τη Σίλια, την Αλκιόνη. Εσύ είσαι η 92, πρώτη φορά το βλέπω. Λοιπόν, Μέρι, άκου τι θα του κάνω τώρα, τι θα πάθει Αφού δεν θέλει να μας διαβάσει εκείνος ένα πείμα που θα επιλέξει Και που το... την έχει την απαγγελία, Θα διαβάσω εγώ ένα δικό του αφήνεις, <laughs> Είδεσαι, Μα αφήνει Θόδωρα Εκόμα το βρίσκεις Είδες άμα τσιπουρά τσιπουράκι, τι παθαίνει. Oh. Λοιπόν θα διαβάσω ένα πείμα του Θόδωρα Ξεκινάει Έτσι για να γνωριστούμε, η φυλακή μου Άζο. έχει το σχήμα μιας οθόνης. Το πληκτρολόγιο δεν είναι τα χέρια, δεν είναι τα χέρια μου σφιχτά. Και όσο εσύ αργούσες και δεν ζυγώνεις, θα περιφέρω τη γυμνή ψυχή μου μέσα στα τσάτ. Στο σάιτ της μοναξιάς που με έχεις φυλακίσει, μπερδεύω το όνειρο με το πραγματικό. Χίλια ζωές στο ψέμα θέλω να ζήσει, αλλάζοντα email, profile και κωδικό. Κάθε στιγμή πληκ, πληκτρολογώντα το όνομά σου, αναζητώ με σένα διαδικτυακή επαφή, κάτι για να θυμίζει τα ρομάσου, σου, το γέλιο σου για να τρομάξει τη σιγή. Μια συσκευή μου απόμεινε μονάχα η συντροφιά μου, πίσω από ένα κρίσταλλο να κρύβω την τροπή. Το ξέρω, είναι παράλογη η σχέση αυτή η καρδιά μου, μα είναι η μόνη που μπορεί να αντέξει τη σιωπή. Je kon de zon. O, Και η τα αποκηρυγμένα τώρα Γιατί είναι χαρά να, μας α, να χαρά διαβάζουμε είναι. Κάποια λάθη στα νιάτα μας και Τα πληρώνουμε Υπάρχει παραγραφία δικημάτων κάπου Κοίταξε Τα λάθη μας είναι η περηφάνια μας Γιατί Κοίταξε η εποχή που ήμουν Στο, στο Κιθέρα Και μας πιάσει εσύ, ε, Δεν ξέρω που είχε έρθει εσύ. Και έγραφε oh. Και να είσαι κριτικέ κριτικές θα πάρεις τώρα, το παίζουν όλοι οι ποιητές από εδώ, οι ποιητές εκ του προχείρου έχουν τη μόρφη του χείρου πλήγες. Τα έχω αποκηρύξει αυτά, δεν είναι τερατουργήματα, απλώς είναι μια... Όταν τα χρησιμοποιηθάνε με ρολόγιο, αυτό το συγκεκριμένο μας υπόγραφα, εγώ το έγραψα τελείως χιουμοριστικά. Κάτσα να δεις, όχι αν το 60MB RAM και όμως με ξέχασε. Κοίταξε Θόδωρα τώρα δεν θέλω να γενικά έχεις μια διάθεση για σένα είναι τερατούργημα θα μου επιτρέψεις για μένα δεν είναι και επειδή αυτό που δημιουργούμε μας ανήκει μόνο όσο το δημιουργούμε αφού το δημιουργήσουμε και έπειτα ανήκει στους άλλους θα μου επιτρέψεις να έχω μια άλλη άποψη γι' αυτό Πάλλη πια να πως έγινε τη στιγμή που είναι έξω, πάλη, πια να είναι κτήμα του Αυτό το Ναι. Και εγώ μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το διάβασα. Και γι' αυτό και το... Στο έκανα σαν εκπληξούλα μικρή. Σε καμία περίπτωση χτύπημα. Αχ, εσύ, Κάτι μου ζήτησες να αφιερώσεις τη Μαρία πιο της γογού. Θύμησέ μου. Θα καιρός. Το θα καιρός, ε. Τώρα μου βάζεις δύσκολα γιατί πρέπει να ανοίξω κοιτάπια. Αυτό δεν το είχαμε συμπεριλάβει. Αλλά δεν πειράζει. Θα, θα μας πεις κάτι μέχρι να το βρω. σακούμε ακούμε. Είσαι. Για τα λάθη που έλεγες, να. Να τη Γιάννα που μπήκε, τη Γιάννα Ντέπ, τη Γιάννα, τη Βέσκ, δύο Γιάννε. Και ποιος άλλος μπήκε, ποιος άλλος... Mm. Το βρήκες. Όχι, δεν το βρήκα. Δεν κάτι άλλο γιατί το βρήκες. Ωραία. Ε, τι θες να βάλω, να βάλουμε... Υπάρχει μια τραγουδίστρια, η Μαρία Βουμβάκη. Δεν είναι γνωστή. Αυτή συμμετείχε στο φεστιβάλ στους αγώνες δρόμου της Καλαμάτας που είχε κάνει τότε ο, ο Χατζιδάκης παρουσιάζοντας νέους δημιουργούς. Και είχε βγει πρώτη. Είχε βγει πρώτη αυτή, δεύτερος ο Περίδης τότε με το, με το γνωστό τραγούδι αυτό τον Ρμπέν των Καμένων Δασών. Και έψαξα δουλειά της. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη δημιουργός και είχε, έχει μελοποιήσει Η τελευταία της δουλειά, ποιητέ κι αυτή. Και πήρα ένα κομμάτι, το κοχύλι, που είναι σε ποιήση του ελίτη. Θες να τα ακούσουμε? Yes. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι καινούργια δουλειά βέβαια, αλλά να ακούσουμε και τις καινούριε δουλειέ. Θεόδωρα okay. Οκτώ παρα δέκα Έπεσα για να κολυμπήσω Κι άφησα την καρδιά μου πίσω Άφησα την καρδιά μου χάμω σαν το κοχύλι με Πέρασαν όλες οι κοπέλε, με τα μαγιό και τις ομπρέλες Ύστερα πέρασαν οι φίλοι κανεί δεν βρήκε Είπα τώρα ένα πολιτισμικό σοκ που είδα την ώρα. Πε... Περάσαν τρει ώρε. Ε, πέρασαν, θα παίρνω. Δεν μου φάνηκε, νόμιζα έχουμε και άλλη ώρα. Ωραία. Πώ φάνηκε. Ωραίο, δεν με τρελάθηκαν από την αλήθεια. Όχι, πώ φάνηκε σήμερα η συνέβρεσή μα. Α, ε, πάρα πολύ καλά. εγώ εγώ τι δόξα. Όχι μα ακούνε. 22 άτομα. Ξύδι. Άμα πέζε με στρίξη θα καιγόμαστε να εντάξεις <laughs> <laughs> Δεν παίζεις Είσαι, <laughs> είσαι υπέροχο. Εγώ πρέπει να πω ότι ένιωσα Πως είμαι μαζί με ένα πάρα πολύ τρυφερό Και γλυκό άνθρωπο Μου χάλεσες το ήμα του Το κατέστρεψε τελείως Θα τώρα να το ξαναφτιάξω <laughs> Γιατί μας κρύβεσαι Αφού είσαι τόσο όμορφος Μη μας κρύβεσαι Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι Το πρώτελευταίο Ακέ okay. Και θα σου πω και ένα ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσες να ψάξω πράγματα. Ε, με την δε ιδέα, δε ιδέα δε που είχες. Πράστη, δε, μια χαρά ήταν, δεν κουράστηκα καθόλου, <σχ> το απόλαυσα. Ήταν μια από τις πιο όμορφες διαδρομές που έχω κάνει εδώ. Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι από έναν αγαπημένο μου άνθρωπο. Και ένα αγαπημένο μου τραγούδι, πίκρα σήμερα. Και μετά θα ξανασυναντηθούμε για λίγο γλυκέ μου να κάνουμε αποφώνηση. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Η πύκρα σήμερα δεν έχει σύνορα και εσύ δεν έπρεπε. Σε σταθεί. Κοίτα πώ κλαίει ουρανό. Δεν είναι πια γιορτή. Έγινε τον ήρωα Πε μου γιατί. reevo tot dakrim Πε μου γιατί, γιατί. Κοίτα πώ κλαίει ο ουρανό. Σμα εσύ, μην κλε. Κι όταν χτυπάει ο κεράβονο, τραγούδιε εσύ να λε. Θα δωρά έχουμε κοπή μάλλον Και προσπαθώ να κάνω ανανέωση Και τώρα Α, μόλις μάλλη. Τα κατάφερα Ήταν κο, <laughs> ναι Τι έγινε ρίξαμε τις αντένες oh. <laughs> Τελευταίο ε, Και ακόμη δεν γίνεται η ανανέωση Κάτσε να δούμε Ναι τα καταφέραμε νομίζω <και> ε, Πέσανε <και>, και τα παιδιά Από ό,τι βλέπω Εσύ να κάνεις τώρα. Τι σε; Το δεν πρέπει να πω Και τώρα μόλις. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ξανασυνδεθεί. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα πάρουμε δύο-τρία λεπτά από το Δημήτρη αναγκαστικά. Πού είναι το σχέρω αυτός. Πάμε να ακούσουμε το Τριζόνη. Ναι, που είναι μικρούλι Για να μην κλείσουμε έτσι απότομα. Και μετά παίζουμε το τελευταίο του ξέρω. Een jouw leid, een jouw, en ik met jou, simensu. Ja, syndroom juist in en ja, su. Три тятри тятри ти глича три Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που το εννοώ, παιδιά, αυτό που λέω, δεν κατάλαβα πώ πέρασε το τρίωρο. Ε, ακολουθεί ο, ο Δημήτρης μας, βέβαια, εδώ όλοι συντονισμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θόδωρα, για αυτή τη βραδιά μου. Είπαμε εγώ, ευχαριστώ. Εσύ έκανες όλη τη δουλειά. Τρέψα στο κουτί. Θα σα αφήσουμε με... Μωρέ, μην τα αυτά, δεν μπορώ τα, τα κουπιά και αυτά. Με μαζί εδώ. Δεν βγαίνει αν δεν υπάρχει χημεία, δεν έχει σημασία ποιο και τι. Τώρα το θυμήθηκα, ξέρεις, το σκληρό σου αργεί να πάρει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά που ήταν συντροφιά μας τόσες ώρες εδώ. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι που διαλέξαμε από το δίσκο Καταμάρκων, ε, όπου τρα... μιλάει... Είναι μια συνέβρεση του Σταύρου Ξαρχάκου και της Δέσπος Διαμαντίδου σε στίχους του, σε ποιήση του Νίκου Γκάτσου πιο σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ με την παρέα, να είστε πάντα καλά και τα λέμε την ερχόμενη πέμπτη, ξεχνάτες τις 6. Καλό βράδυ σε όλου. Μια Κυριακή, στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά Είδα μια γριά χοντρό που ο νους της έτρεχε αλλού Την κοίταξε, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σαν παξί Και μου είπε με φωνή που μάνα θύμιζε Σ' έχω μ' αφήτρωσα ζεστό Αιώνες πριν από το Χριστό Ζούσα καλά και ευχαριστά Και περνά μόνο αριστά σαν προχώρησε ο χερός έγινε ο κόσμος μοχθηρός και με βατέψανε πουλές άρα δα βάρβαρες φυλές Slavi Nt, les titanolitus Falki, tot Harti. Άρα, είχος γιορτή. Σιγά, σιγά και ταπεινά, Μ' αγώνες και με βάσανα, Καινούρια έβγαλα φτερά, Μα ήρθαν τα χειρότερα Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Music Heaven που μας δίνει την ευκαιρία να εκφραστούμε, να επικοινωνούμε και να νιώθουμε λίγο πιο άνθρωποι Με χειρουθούν τα κλειδιά Και με χιλιάδες ψέματα με και ματά να μου σπαράζουν την καρδιά. Γι' αυτό μια νύχτα σκοτεινή θα ανευωστή και σαριανή Τα κουρασμένα βήματα να κλάψω για τα θύματα στα ραχνιασμένα μνήματα και ψυλά στα νημητό. Αντίκρυ στολικαβιτό μικρό κεράκι θα κρατώ. Να φέγγει χρόνου εκατό. Να φέγγει χρόνου εκατό. Κορίτσια ωραία με τόση τα στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαράκι Φάθηκε μας. η ζωή μου φίλε, μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα κατζάμια και ανιστόρητους εμπλίβασμους. το σούδινε Καλώ σου δυναλιά δίνε μου δίνει γραμμή τη γλώσσα τα παιδιά και καρδιά ω ξυπνάει Σαγάπη, σχολιάζε στον κόσμο Βασιλιά σπίτι και ένα Από το music heaven, τον verde και την νυχθή,